Είναι η δεύτερη φορά που έχουμε αυτό το περιστατικό. Ε, στο ίδιο σημείο, κάτω από τον Ιδρύο, υπάρχουν κάποιοι ξύλινοι διαδρόμοι εκεί που εξυπηρετούν τους λοόμενους. Ε, μετά από καταγγελία των ομπρελάδων, επί που εχθές πήγα, είχαν καμένους διαδρόμους. Μάλιστα βρήκαμε τσάντες ε, κρεοπολίου ε, που πάνε ότι είχαν στήσει εκεί... Ένα μπαρμικιούρου ε, Επιτόπου εκεί Κάψανε τους διαδρόμους για προσάναμα Μάλλον και όλη τη νύχτα Και έγανε Ψήνανε, βλεντούσανε, πίνανε Άφησαν δηλαδή, και τα σκοπίδια εντάξει... από ό,τι καταλαβαίνουμε Έτσι Ναι, ναι, ναι Και τα σκοπίδια τους ε, Βέβαια, ε, τα παιδιά, οι ομπρελάδες Τα μαζέψαν όλα Μία μαύρη σακούλα το σκοπιδιό ε, ε, ε, Γέμισαν με μπουκάλια, με χαρτιά Με Εντοπίστηκαν αυτοί κύριε Ψηλάκη. Κυρία Βενιανάκη, ε, πήραμε τις κάμερε του Ενιδρίου, ε, είδαμε μάλλον, είδαμε, δεν φθένονται, καθαρά, δεν φθένονται καθαρά, μάλιστα έδειχνε ένα αυτοκίνητο ακριβό, ε, δεν, δεν θέλω να το πιστέψω αυτό ότι ε, άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν με ακριβά αυτοκίνητα... Από το αυτοκίνητο δεν μπορείτε να βρείτε άκρη, η αστυνομία ε, δηλαδή... Κοίταξτε, ε, σήμερα και όλα θα γίνει η αναφορά στην αστυνομία. Θα ζητήσουμε και από τον αστυνομικό διευθυντή να βοηθήσει ώστε έτσι να υπάρχει μια περιπολία όποτε μπορούν τα παιδιά της αστυνομία να ρίχνουν μια ματιά γιατί όπως σας είπα είναι η δεύτερη φορά που έχουμε αυτό το... Μα δεν μπορεί το τώρα ακριβά αυτοκίνητα να κατεβαίνουν στην παραλία βεβαίω, να κατεβαίνουν να το πιστεύω Αλλά βάζουν φωτιά στους διαδρόμου για να κάνουν μπαρμπεκιού και να διασκεδάσουν Αυτό δεν είναι σοβαρά, αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα κύριε Ψηλάκη είναι, είναι εντροπή κυρία Βενιανάκη για τον πολιτισμό μας, για την κουλτούρα μας, για εμάς τους ροβίτες Να έχουμε τέτοια φαινόμενα, είναι εντροπή